Αύριο, όπως ξέρετε, γραμπητή μου, είναι η αποκορύφωση των ειδωλολατρικών καρναβαλικών εορτών. Και βέβαια αυτό το λέω με πολύ θλίψη, αλλά εγώ αισθάνομαι πάντοτε, όπως το έχω ξαναπεί, την υποχρέωση να υπενθυμίζω κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα ο καθένας αστέρνη παίρνει τις αποφάσεις Σήμερα θεωρώ χρήσιμο τελευταία ημέρα κατά την οποία και θα ομιλήσουμε για το καρναβάλι να υπενθυμίσω ένα κανόνα να υπενθυμίσω ένα κανόνα μιας ικουμενικής Συνόδου η οποία ο οποίος κανόν μάλλον όπως θα το καταλάβετε και μόνοι σας, είναι απολύτως σχετικός με το και θα δείτε με τι γλώσσα ομιλεί. Αυτό το κάνω για πολλούς λόγους. Πρώτον, για να μην νομίζετε ότι αυτά τα οποία σας λέγω είναι αυθαίρετα δικά μου κατασκευάσματα, αλλά και διότι, δεν ξέρω αν ακούσατε, στα μέσα ενημέρωσης, ένας ευλογημένος δεσπότης Ετόλμησε ο άνθρωπος να πει μία μεγάλη αλήθεια ότι ο καρνάβαλος είναι κατάλοιπο ιδωλολατρικών εποχών και βγήκαν τα μέσα ενημέρωσης τα οποία γεμίζουν από και υποκρισία και απάτη και βγήκαν να μας πούν και να θείξουν και να προσβάλουν τον επίσκοπο αυτόν, γιατί βλέπετε στα μέσα ενημέρωσης κυριαρχεί το εξής, και να το ξέρετε αυτό. Άλλους μεν τους πολεμούν πράγματι από και βαριά αμαρτήματα που έχουν πράξει και άλλους τους πολεμούν επειδή λένε την αλήθεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχομαι σήμερα να σας δείξω για μια ακόμα φορά ότι αυτά τα οποία λέμε δεν είναι αυθαίρετα, δεν έρχονται έτσι ξαφνικά στο μυαλό μας, δεν μας ήρθε έτσι ξαφνικά να πολεμήσουμε τον καρνάβαλο, αλλά από κάπου και εμείς πιανόμαστε και από κάπου ξεκινάμε. Αν θυμάμαι καλά, κατά το παρελθόν, τον έχω ξαναδιαβάσει αυτό τον κανόνα, όχι πρόσφατα βεβαίως, αλλά παλαιότερα, δεν πειράζει να ξαναξήσουμε λίγο τη μνήμη μας και να θυμηθούμε, γιατί ξέρετε μερικές φορές ο σατανάς μας φέρνει μέσα μας μία επινηλία και ξεχνάμε και κουκουλώνουμε και αφήνουμε να περνάνε κάποια πράγματα στο περιθώριο γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όποτε μπορούμε και οι ιεροκήρυγες να επαναφέρουμε κάποια πράγματα στη μνήμη μα. είστε γιαγιάδες, είστε μανάδες είστε πατεράδες, είστε παπούδες και επομένως ακούοντας μερικά πράγματα πιστεύω ότι θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώσετε και παιδιά σας και εγγόνια σας, ενημερωτικά. Δεν χρειάζεται να το επιμείνεις. Πες του το εσύ να φύγει από τη δική σου την ευθύνη και α κάνει καλά μετά αυτός. Πες του το εσύ να το ξέρει, ούτως ώστε όταν πηγαίνει για εξομολόγηση και πηγαίνει στους παπάδες να μην πηγαίνει με απέτηση, γιατί θα έρθουνε μεθαύριο όλα αυτά τα καλά παιδάκια και όλοι αυτοί οι καλοί μπαμπάδες που τρέχουν σήμερα στα καρναβάλια και θα έρθουν παραμονές των Χριστουγέννων να τους διαβάσουμε μία ευκούλα να πάνε να κοινωνήσουνε. Καταλάβατε είναι όλοι οι άγγελοι. Είναι όλοι οι παιδιά της Εκκλησίας. Είναι όλα τα καλά παιδιά. Και αν τολμήσει κανένα κανάς να τους πει όχι δεν κοινωνάς θα τον βάλω στην εφημερίδα. Α έρθουν όμως, α έρθουν στον Πατήρ Τιμόθειο και θα δούμε. Ας τον βάλω στην εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ διαβάζω. Είναι ο εξικοστός δεύτερος κανόνας της έκτης ικουμενικής Συνόδου. Της έκτης κουμενική Συνόδου. Και όταν λέμε, αδελφοί μου, Οικουμενική Σύνοδο, να ξέρετε το εξή. Το αποφάσισε ολόκληρη η Εκκλησία. Οικουμενική Σύνοδο σημαίνει σύνοδο ολόκληρη τη Εκκλησία, του κόσμου δηλαδή. Όχι τη Ελλάδα. Του κόσμου. Γι' αυτό λέγεται και Η Οικουμενική. Αυτού του κανόνε που ακούτε είναι τη ΣΤΑΔΕ Οικουμενική Συνόδου, τη ΣΤΑΔΕ Οικουμενική Συνόδου, τη ΣΤΑΔΕ Οικουμενική Συνόδου σημαίνει το αποφάσισε ολόκληρη η Εκκλησία. Παρακαλώ. Η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξης Εκκλησία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Λέβαια, αλλήμονο. Θα μας πάρουν αποφάσει οι καθολικοί, αλλήμονο. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν. Τας ούτω λεγόμενας καλάνδας και τα λεγόμενα βοτά και τα καλούμενα βρουμάλια και την εν πρώτη του Μαρτίου επιτελουμένιν πανήγυριν καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιερεθήν ευουλόμεθα. Το εξηγώ μέχρι εδώ. Αυτές οι γιορτές λέει ο κανόν που λέγονται καλάνδες τι σημαίνει οι καλάνδες μου, εξού και κάλαντα, καλάνδες ήταν οι πρωτομηνιές και τις πρωτομηνιές παλαιά οι δολολάτρες φυσικά δεν καλούσαν τον παπά να τους κάνει αγιασμό στο σπίτι, όπως καλείς εσύ σήμερα, αλλά τότε έκαναν γιορτές, τόσο τους έκοβε, οι άνθρωποι δεν τους κατηγοράμε, Τόσο τους έλεγε η πίστη τους, έκαναν διάφορες γιορτές για να εξευμενίζουν τους Παρακαλώ και προσέξτε εδώ. Τα βοτά είναι άλλες γιορτές. Γιορτές κατά τις οποίες εκούρευαν τα πρόβατα, όπως το κάνουν και σήμερα σε μερικά μέρη. Και είδατε όταν έχεις να κουρέψεις χιλιάδες πρόβατα, μαζεύονται όλοι οι τσοπάνιδες μαζί και γλέντι στήνουνε και τραγούδια κάνουνε και χορούς κάνουνε και αστεία ανήθικα λένε αφού μαζευόνται όλοι μαζί δίνουν δηλαδή ένα ξεχωριστό τόνο στο κούρεμα των προβάτων αυτό υπάρχει από παλαιά, αυτά είναι τα βγωτά τα βρουμάλια που είπα παρακάτω είναι άλλες γιορτές που έγινοντο προς τιμήν του Διονύσου. Λοιπόν, κοιτάξατε κάτω τις μουτσούνες που έχουν κολλήσει, εδώ και εκεί θε, πάνω σε κάτι αγάλματα, τα κοιτάξατε. Κάπου υπάρχει και η Μούρη, η Μούρη του Διονύσου. Ήταν γιορτές προς του Διονύσου και είχαν ακριβώς το ίδιο στυλ σαν αυτό που έχουμε σήμερα θορυβόδης, φωνές, τίμπανα, κλαρίνα, έτσι από αυτά τα πώς τα λένε και που φυσανε και στις στηρίχτρες, ξέρω εγώ πώς τα λένε έτσι. Ένα σημερινό θέαμα καρναβάλου ήταν τα βρουμάλια τα τότε. Και δεν ξέρω αν προσέξετε και κάτι που το τόνισα ιδιαίτερος, και την 1η του Μαρτίου επιτελούμενοι πανηγύριοι. Πόσο έχει σήμερα? Εφτά. Οκτώ. Οκτώ Μαρτίου. Πρώτη Μαρτίου. Κοντά δεν είναι. Ναι, ε, κοντά είναι. Τι γινόταν την πρώτη του Μαρτίου παρακαλώ. Η πρώτη του Μαρτίου ήταν, γινόταν μία εορτή πολύ ανήθικη πολύ βρώμικη γιατί η πρώτη αυτή του Μαρτίου ήταν η χαρακτηριστική ημέρα κατά την οποία, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, λέμε, ε, τώρα μιλάμε εντελώ ε, έτσι φιλολογικά, η πρώτη του Μαρτίου ήταν η μέρα κατά την οποία γιορταζόταν το ζευγάρωμα. Το ζευγάρωμα. Και τον ζώων και των ανθρώπων. Και γι αυτό είχαν πολύ ανήθικο χαρακτήρα και ξέρετε, θα σας παραπέμψω κάπου, θα το δείξει την ώρα. τώρα, τώρα του μάζετε. Μια τέτοια γιορτή, σας το έχω πει παλαιότερα, γίνεται στον Τύρναβο, εδώ έτσι απ' τη Λάρισα, που παρακαλώ, συγχωρέστε με ντρέφω με που τα λέω, αλλά σας είπα, προσκυνούν, λατρεύουν τα αντρικά γεννητικά όργανα. Φτιάχνουν ομοιώματα, ομοιώματα και τα προσκυνούν. Θα το δείχνει. Το έχει δείξει η τηλεόραση. Πολλές φορές εγώ το έχω δει προσωπικά, αλλά θα τύχει να το δείτε και εσείς. Μην να Τα προσκυνούν. Είναι αυτό ακριβώς εδώ που λέει. Την 21η του Μαρτίου επιτελουμένην πανήγυριν. Η πρώτη του Μαρτίου είναι η χαρακτηριστική γιατί το ξέρετε όλοι όχι όσοι είστε από χωριά, από πρόβατα, από γίδια, από άλλα ζώα κλπ. Ξέρετε ότι τώρα είναι ο καιρός του πολλαπλασιασμού και γινόταν ειδική ορτή, ειδική ορτή, βρώμικη εορτή, εορτή επάνω σε αυτό με σεξουαλικό περιεχόμενο δηλαδή. Και τι λέει παρακάτω. Όλες αυτές, λέει, γιορτές, καθάπαξ με μιας εκ της χριστιανών πολιτείας περιερεθείνε ναι να φύγουν μέσα από τη ζωή των χριστιανών mm. λένε οι Άγιοι Πατέρες αυτές mm. γιορτές, να φύγουν mm. δεν έχουν θέση μέσα στη ζωή των χριστιανών mm. αυτά τα είχαν οι δωρολάτες mm. συνεχίζουμε Αλλά μην και τα των γυναικών δημοσίας ορχήσεις και πολλήν λίμιν και βλάβην εμπειήν δυναμένα. Τότε όπως και σήμερα δυστυχώς, τον κυρίαρχο ρόλο στις γιορτές αυτές τον έπαιζαν οι γυναίκες. Οι οποίες εντείνονται προκλητικά όπως και σήμερα. Ανοίξατε κάτω λόγο. Τι να σα πω. Τι να σα πω. Με τη χάρη του Θεού, ούτε να κοιτάξω ειδήσει. Ο Θεό, δεν ξέρω εφέτο, μου φέρε μια τέτοια διαφορία μέσα μου, ούτε ειδήσει δεν καθόλου να κοιτάξω. Τίποτε. Ένα περίεργο πράγμα. Εγώ άλλε χρονικέ φορέ ήμουν πολύ μανιόδη με τη ειδήσει. Το λέω έτσι ξεκάθαρα μπροστά σα. Οι ήθελα να βλέπω, να έχω να είμαι Τώρα λίγα πράγμα Πολύ λίγα έτσι, έτσι. Αλλά εσεί που βλέπετε. Είδατε που, τι δείχνουνε, που το Ρίο Τζανέιρο, ε, είδες, είδες, άντρες, άντρες είναι εκείνοι, γυνέκριες. Είδες τι λέει εδώ, Πολλοί βλάβην εμπιήν δυναμένας, οι εμφανίσεις αυτές των γυναικών καταστρέφουνε, ψυχές ανθρώπων, κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα, να πάμε να κοινωνήσουμε, έτσι, κάθες εκεί πέρα βλέπει η όλη αυτή τη μούχλα, όλη αυτή τη, τη σιχαμάρα, να πάμε να κοινωνίσουμε, θα α, Εμείς είμαστε καλοί. Είμαστε καλοί. Τις ίδιες πους κατάτισαν. Και φανταστείτε αν τότε ο κανόνας σε για για απρεπή συμπεριφορά των γυναικών, φανταστείτε που έχουμε καταντήσει σήμερα. Σήμερα που έχει καταντήσει. Έτοιμοι ακόμα, τι ακόμα και τας ονόματι των παρέλυση ψευδός ονομαστέτων Θεών ή εξανδρών ή γυναικών γινομένας ορχήσεις και τελετάς κατά τη έθος παλαιών και αλότριων του το χριστιανών βίου αποπεμπόμεθα ορίζοντες, ορίζοντες, καθορίζομαι, αποφασίζομαι, τι θα σα το εξηγήσω μετά, αλλά προσέξτε εδώ. Έχει κάτι, κάτι να το καταλάβετε. Νε, μηδένα άνδρα γυναικεία στολήν ενδιδίκεστε, ή γυναίκα την ανδρά συναρμόδιον. <Κι> το εξηγήσουμε τώρα. Ε? Παντελονούδε, ετοιμαστείτε τώρα. Να ακούσετε τα σκουλιανά σα Και εσείς που φοράτε, γιατί τώρα είναι και η μόδα των υγριές, πήραν σβάρνα υγριές. Και θέλουν να έρθουν και στην εκκλησία οι υγριές με τα παντελόνια. Δεν, δεν τρέπονται λίγο. Δεν έχουν μέσα τους φιλότιμο, δεν έχουν σεβασμό. Δεν τρέπονται τα γερατιά τους, δεν τρέπονται τα χρόνια τους. Τι λέει λοιπόν εδώ. Για προσέξτε Ακόμα λέει και κάποιες γιορτές που γίνονται προς τιμήν των ψευτοθεών του Ολύπου τότε ήταν η τρία. Σήμερα τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά. Το θεό του Ολύπου προσκυνάμε. Και με βάση αυτές τις γιορτές λέει γινόταν ορχήσεις και τελετές, για αυτές τις γιορτές, ε? Και τι κάνανε σε αυτές τις γιορτές, οι άντρες φόραγαν γυναικεία και οι γυναίκες φοράγαν αντρικά. Ε? Εμείς σήμερα δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε γιορτές του όλιο, που τα φοράμε ε, ούτως ή άλλως. Ε, οι γυναίκες δίνονται αντρικά, παντελόνια, κουρέματα, φτιάξήματα, αντρικά. Να μην την τη ξεχωρίζεις. Και δυστυχώς, τώρα, οι άντρες γυναικεία. Σκουλαρίκια, βαμμένα μαλλιά, βλέπεις τον άντρα, τι είναι αυτός. Βάζουν κάτι, κάτι κρέμα στα, στα κεφάλια τους, παιδιά τα μικρά, μα δεν τρεπόσαστε λίγο, δεν τρεπόσαστε λίγο. Ερχόνται με κάτι κεφάλια σαν τους αρχινέους. Και το λέω μερικές φορές, βλέπω μερικά παιδιά, του λέω, Πώς έτσι, σήμερα μους από ό,τι θυμάμαι στυλνόμαστε μπροστά στον καθρέφτη να φτιάξουμε τη χωρίστρα μας, να πάμε στην εκκλησία χτενισμένοι. Δηλαδή, δαίμονες είναι τα παιδιά σας. Δαίμονες είναι τα παιδιά σας και έρα τα τους βάζετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πράγματα είναι αυτά. Αγόρια και κορίτσια, όλα, όλα τα ίδια. Η εποχή κατά την οποία δεν μπορεί να ξεχωρίσει Άντρας είναι, γυναίκα είναι, τίποτα. Όλοι το ίδιο στυλ τη σήματος. Παντελόνια, σιγά σιγά και φούστες τα βάλουν οι άντρες. Δεν έχουν κανένα το έτσι που κρατήσαμε. λέει Πρέπει να βλέπεις γυναίκες το δρόμο αν βέβαια να Λοιπόν, τα ξέρω, βεβαίως τα ξέρω. Λοιπόν, εμέρα δεν με ενδιαφέρει. Βεβαίω και με ενδιαφέρει τι λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Αυτός, αλλά θα μου πείτε κάποιος Αυτός τα λέει μόνο. Εδώ όμως, εδώ μιλάει η Εκκλησία, δεν μιλάει ο Κοσμάς ο Ιτωλός. Εδώ μιλάει η Εκκλησία. Εδώ μιλάει η Εκκλησία. Θα παρακάτω. Εγώ σας είπα, εγώ έχω υποχρέωση να σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις. Κάντε καλά. Για να μην πάτε κάποτε μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και πείτε εκείνος ο παπάς που ερχόταν εκεί πέρα δεν μας το είπε ποτέ, δεν το ξέραμε. Το μάθατε. Λοιπόν, για να κάτι άλλο που λέει παρακάτω. Αλλά μήτε προσωπία, μήτε προσωπία, κομικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδίεστε, τι σημαίνει μητε προσοπία; να μην λέει βάζετε οι χριστιανοί, μάσκες τι βάζουν κάτω σήμερα και αύριο και όλες αυτές τις γιορτές τι βάζουνε, μάσκες, δεν λένε η μετανπίεση, καρναβάλι ίσον μετανπίεση, έτσι δεν λένε ε. λοιπόν μητε προσοπία δεν επιτρέπεται Να το τελειώσουμε, γιατί μη μιλάτε σας παρακαλώ, μη μιλάτε. Να πούμε και το τέλος. <Κι> και είναι το σπουδαιότερο αυτό. Και εδώ θα κλάψουν οι μανούλες. Σας είπα εγώ, το λέω και ο καθένας σας πάει τι αποφάσει. Του ζουν από του νυν ή των προειρημένων επιτελήν χειρούντα αυτούς που από αυτή τη στιγμή λέει τολμήσουν να κάνουν κάτι από αυτά που απαγορέψαμε δεν οι Άγιοι Παντέρες εν γνώση τούτων καθισταμένας και αφού τα ακούσανε και αφού τα, τα μάθανε έτσι εν γνώση τούτων καθισταμένα mm. Είμαι κληρικοί Ήεν καθερίστε προστάσομεν Είναι παπάδες, ξυρίστε τους Έτσι λέει Έτσι λέει Γιατί ερχόνται κάποιοι Και μου λέει εσύ είσαι βλαμμένος Εμείς πάμε σε άλλο παπά Μας τα επιτρέπει το καρνάβαλο <Και> Εγώ είμαι κατσιστερημένος Εγώ θέλω εδώ Εκείνος ο Παπάς θέλει αλλού, εντάξει, ας δούμε, κάποια φορά θα το δούμε, Διάλες. Εγώ θέλω τούτο, που λέει πηδάγιο, το βλέπεις τη λέει επόμενη, πηδάγιο. Εγώ θέλω τούτο. Εσύ θες άλλο, τι στον άλλο τον Παπά, που θα σε επιτρέψει και μετά να φάς το κεφάλι στον τοίχο. Εγώ σε όμως, εάν είναι παπάδες να τους ξηρίζουμε, καθαρίστε προστάσομαι. Παπάς που λέει υπέρ του καρναβάλου, παπάς που λέει δεν πειράζει, παπάς που επιτρέπει σε μεγάλους και μικρούς να συμμετέχουνε, καθαρίστε προστάσομαι να τους ξηρίζουμε. Να τους αποβάλλετε το ιερό σχήμα του κληρικού, η δε λαϊκή αφορίζεστε. Εάν είναι, λέει, λαϊκή κόσμος, αυτός πρέπει να τον καταργέται η εκκλησία, να τον αναθεματίζει και να τον πετάει όξω από την εκκλησία. Όχι να παρακοινωνήσει. Να παρακοινωνήσει, ούτε στην εκκλησία να μην πατήσει. Έτσι λέει εδώ. Τώρα εσύ; Κάντε δικές σας ερμηνείες, εγώ σας τα διάβασα θα μου πείτε γιατί η εκκλησία δεν πήρε ποτέ τέτοια ψηρά μέτρα γιατί περμένει, περμένει, περμένει, περμένει, περμένει, περμένει, Ε, κάποτε λοιπόν θα φωτίσει ο Κύριος κάποιος της εκκλησίας να ρίξουν και μερικές κατάρες, γιατί έτσι πρέπει Εφόσον δεν ακούσεις θα την πάρεις την κατάρα σου κάτω Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό Εγώ τίποτα άλλο δεν λέω Ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια του Δευτέρου Κεφαλαίου των Παριμίων του Σολομόντους. Έχουμε μείνει στον στίχο 15 και θα προχωρήσουμε στη λίγη ώρα που μας απομένει στους δύο επόμενους στίχους των 15 και τον 16 θα σας θυμίσω ότι είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας το προηγούμενο Σάββατο ποιες είναι οι οδηγυρές συνέπειε αυτού ο οποίος δεν θέλει να έχει Πνεύμα Άγιον να Τον καθοδηγεί. Σας έδειξα, μας έδειξε ο Κύριος, όχι εγώ, μας έδειξε ο Κύριος ποιες είναι οι οδυνηρές συνέπειες αυτού του, νου, του ανθρώπου ο οποίος λέει, και το λέμε όλοι μας, ε? ωραία, άσε τι λέει η Αγία Γραφή ημένε, άσε τι λέει ο Παπάς, άκου αυτό που σου λέω εγώ. Ή θα πάρω την απόφαση μόνος μου Αυτός θα το σπάσει το κεφάλι Αυτός είναι σαν εκείνο που είπε στο Σαούλ Στον Σάβλο, τον Παύλο, τον θυμάστε έτσι Που είπε το Πνεύμα του Άγιον, ο Κύριος σκληρώσει προς κέντρα αλλά χτίζει Είναι πολύ λέει οδυνηρό να περπατάς ξυπόλυτο στα γκάθια. Έτσι αυτό του είπε τότε το Πνεύμα του Άγιον του Αποστόλου Παύλου. σκληρός προς κέντρα λαχτίζει. Είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο, πολύ οδυνηρό να πατάς ξυπόληθος επάνω στα καρφιά. Αυτό κάνει αυτός ο οποίος επιλέγει να βαδίσει μόνο με δικές του αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύεται το Πνεύμα το Άγιο. Και για να σας πω ένα απλό το οποίο θέλω να το θυμάστε να το λέτε μας το πω πέστε το Πνεύμα το Άγιον μόνο από μία πηγή μπορεί να το πληροφορήσεις μόνο από μία πηγή ξέρεις από πού από το ψωμολογητήριο. Εκεί μέσα μιλάει το Πνεύμα του Άγιου, γιατί το εξομολογητήριο δεν είναι καφενείο, όπως νομίζουν πολλοί, ε. πάμε, πιάνουμε μια καρέκλα, στρονόμαστε και αρχίσουμε. Τι κάνουμε παπά, πώς πάει, πώς πάει η δουλειά. Έκανε λάθος. Έχεις χάσει, έχεις χάσει την έννοια του μυστηρίου. Το οξομολογητήριο δεν είναι καφενείο, δεν παίρνω μέσα να βάλω τον απώδειο πάνω στο άλλο και να αρχίσω την κουβέντα. Το οξομολογητήριο είναι μυστήριο και μέσα από το άθλιο στόμα του πνευματικού όποιος και αν είναι ο πνευματικός. Ομιλεί το πνεύμα του Άγινα. Αν έχεις πάει εσύ στην εξομολόγηση για να ακούσεις Πνεύμα Αγίων προσέξτε τι θα πω, για να ακούσεις Πνεύμα Αγίων θα σου μιλήσει το Πνεύμα του Αγίου Αν έχεις πάει όμως για να ακούσεις το μοντέρνο το πνευματικό ή να σου δώσεις, να πάει να το Πνεύμα Αγίων έχει κυλακύξει Εύχομαι, δεν κάνει ε, ε. Το Πνεύμα του Αγίου κινείται ανάλογα με τις προθέσει σου Τι πήγες στην εξομολόγηση να κάνεις Επίγες γιατί διάλεξες αυτό το πνευματικό γιατί άκουσες ότι είναι κουρεμένος, μοντέρνος, ε, ελαστικός θα σου δώσει να κοινωνήσεις ό,τι και να έχεις κάνει και θα σας συγχωρέσει όλα και δεν θα κάτσουμε με πολλά κουβέντας να, να περάσει η ώρα ε, ε, δεν υπάρχει πνεύμα Ε, δεν υπάρχει, Ξέχατε. Γιατί πήγες για εξομολόγηση, πραγματικά να πικραθείς, να κλάψεις, να μετανιώσεις, να βαρέσει το κεφάλι σου κάτω για να συγχωρεθείς Ε, τότε θα σου μιλάει η Πνεύμα Το Πνεύμα του Άγιο είναι εκεί που. Προσέξτε γιατί αυτά δεν συμφέρουν μερικέ φορές που λέω Γιατί μου το λένε μερικοί στην μου «Α, είσαι αυστηρός, εγώ θα πάω σε Άδωνε να μου δώσουν...» Τόμα! Να τον δέσω δεν μπορώ να τον περιορίσω δεν μπορώ. Τράβα! Φύγε με. Αλλά εκεί που θα πας, Πνεύμα Άγιο δεν θα βρεις. Εκεί που σκοπεύεις να πας ήδη με τη διαγωγή σου, το απείλασες το Πνεύμα το Άγιο, το έλειωσες. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Προσέξτε το γιατί δυστυχώς έτσι πηγαίνουν για εξομολόγηση. Ψάχνουμε να βρούμε τον ελαστικό, αυτόν που θα κάνει τα στραβαμάτια, αυτόν ο οποίος δεν θα προσέξει και πάρα πολύ αυτά που θα του πούμε, προκειμένου εμείς ε, να τα κουκουλώσουμε εκεί έτσι, να, να πάμε να, να κοινωνήσουμε, να μην μας παραξηγάει ο κόσμος, τόσα χρόνια, να μην πατήσουμε ποτέ να κοινωνήσουμε. Ε, Πηγαίνετε αύριο κλαίνε αδελφοί μου, αύριο κλαίνε έτσι έλεγε η Αλεπού στον εσώπιο μύθο αύριο κλαίνε εξομολόγεις εκεί θα πας να το ακούσεις και γι' αυτό είδατε τι λέει Σα το έχω πει και εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το τηρείτε όταν θα παίγει στην εξομολόγηση γονατιστός γιατί δεν μιλάς με τον παπά μιλάς με τον Θεό και όταν μιλάς με τον Θεό είναι μεγάλο έσχος, μεγάλη ντροπή να κάθεσαι, εκτός και είναι κάποιος γεροντάκος. Γεροντάκος, κάποια γερόντισσα που δεν μπορεί, είναι διαφορετικά. Αλλά άμα πηγαίνεις για εξομολόγηση εσύ που μπορείς, γονατιστός κάτω. Δεν βλέπεις πνευματικό, βλέπεις πνεύμα Άγιο, γι' αυτό γονατίζω. Άμα έρθεις στο σπίτι μου, για μια επίσκεψη βεβαίως θα κάτσεις. Δεν θα γονατίζω, εγώ δεν είμαι Θεός για να γονατίζεις μπροστά μου. Δεν γονατίζει μπροστά στον Παπά, γονατίζει μπροστά στον Θεό με τον οποίον συνομιλείς εκείνη τη στιγμή, ο Κύριος σε ακούει, το Πνεύμα το Άγιον είναι παρόν. Για να δούμε τώρα, να συνεχίσουμε είπαμε τους δύο στίχους, όπου εκεί θα δείτε τι περιμένει αυτού οι οποίοι, είπαμε, έχουν πάρει την απόφαση να μην συμβουλεύονται το πνεύμα του άλλου. Εσεί είσαστε ευτυχεί, εσείς. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σα εξομολογήσετε και έχετε πνευματικό καθοδηγό, είστε ευτυχεί. Είστε ευτυχεί, γιατί. Και να το κάνετε αυτό που σα λέω. Όταν πα στο πνευματικό, όχι να του πει 5-6 αμαρτίες εκεί πέρα κι αντε φύγαμε, όχι, όχι, όχι. Να του λε και τα προβλήματα τα οικογενειακά σου. Γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα, για πες μου μια συμβουλή. Τι με συμβουλεύεις να κάνω, Πάτε, άγιο πνεύμα, έχω αυτό το πρόβλημα. Μίλησε μέσα από το πνευματικό να μου πει τι να κάνω. Δεν κάνει μόνο. Μου κάνει εντύπωση γεννήθηκα προχτές. Είμαστε στο σπίτι με τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή παίρνει μια κυρία. λέει δώσω μου τον πατέρα Γιώργιο λέει έχω κάτι να το συμβουλευτώ. Δεν είμαι Πρόβλημα! Πρόβλημα στην οικογένεια. Μην πω καμιά χαζομάρα. Και πληρώνουμε όλοι μα. Δώσε μου τον πατέρα Γιώργιο να το συμβουλευτώ. Να μιλήσει η σοφία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο άνθρωπος που συμβουλεύεται το πνευματικό είναι ασφαλή. Δεν θα πάθει τίποτα. Τίποτα δεν θα πάθει. Στραβά δεν θα του πάει τίποτα. Α σου φαίνεται εσένα ότι είναι στραβό αυτό που άκουσες από το πνευματικό. Α σου φαίνεται. Μπορεί ο σατανάς το βάζει έτσι στραβά στο μυαλό σου. Στο βάζει στραβά για να το παρακούσει. Αλλά εσύ Κράτησε ακριβώς αυτό που σου είπε ο πνευματικός και πρόχωρα και θα το δεις μπροστά σου. Γιατί δεν μιλάει ο πνευματικός εκείνη τη στιγμή, μιλάει πνεύμα Άγιο. Μην παίρνετε μόνοι σας και μόνοι σας αποφάσεις. Έχεις πνευματικό, ψάξε να βρεις καταρχάς πνευματικό, σοφό, σο... πνευματικό, με πνευματικότητα. Όχι άρπαξες άρπαξη σε βρήκε στην τύχη, πώς ψάχνεις για τον γιατρό Πώς ψάχνεις για τον γιατρό και θες να είναι ο καλός ο επιστήμονας Πώς τον ψάχνεις τον γιατρό Όταν θα σου βρει ο γιατρός, ο, θα σου διαπιστώσουν καρκίνο, σε ποιο γιατρό θα πας Σε ποιο γιατρό θα πας Τον καλύτερο, μπράβο κάποια το είπε εδώ πέρα Στον καλύτερο Γιατί για την ψυχή σου δεν πας στον καλύτερο σάξε να βρεις τον καλύτερο τον αγιότερο που υπάρχει να σου δώσει συμβουλή που να πιάσει άκου λοιπόν τι περιμένει αυτού που παίρνουν μόμυτος αποφάσεις ε? ον ετρίβη σκολιέ και καμπύλε ετροχιέ Αυτόν. Δηλαδή, ο δρόμο λέει που βαδίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν συμβουλή αγίου πνεύματο, δεν θέλουν, θέλουν να παίρνουν μόνοι του αποφάσει. Έχουν αποξενωθεί βλέπει. Δεν αισθάνονται προσβλητικό. Πάω στον παπά, γιατί ο παπά είναι καλύτερο από μένα. Ε, παρά το νομίζει ότι μιλάει με τον παπά, δεν, δεν, δεν έχει αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή στην εξομολόγηση είναι το πνεύμα του Άγιον. Δεν το αισθάνεται. Άκου λοιπόν λέει τι λέει εδώ, «Ον ετρύπης τι σημαίνει ετρύπης σκολιέ ο δρόμος λέει είναι γεμάτος εμπόδια. Ο δρόμος που πάνω είναι γεμάτος εμπόδια, γεμάτος κινδύνους, γεμάτος, να το πούμε αλλιώς, γεμάτος φίδια, φίδια. Παίρνεις μόνο σου απόφαση, η κάθε σου απόφαση είναι και ένα φίδι που θα σε φάει. Η κάθε σου απόφαση είναι και ένα φίδι που θα σε ταγκώσει. Γιατί περιεφρόνησες το Πνεύμα το Άγιον και δεν ήθελες να το συμβουλευθείς, να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιον συμβουλή και κατεύθυνση για το πως πρέπει να παραδίσεις. Τι είσαι, Θεός είσαι, που ξέρεις. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός και βλέπει και μπροστά. Εσύ πέρα από σήμερα δεν μπορείς να δεις τα γίνει άπληρο, δεν το ξέρεις αυτό. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο ξέρει και σε ενημερώνει. Θα σας πω εγώ ένα περισσοδικό από την την μου. Γιατί και εγώ πνευματικός. Για να δείτε ότι μέσα στην εξομολόγηση μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θα, θα σας πάω πέντε λεπτά παραπάνω, ώρα δεν πειράζει. Έτσι δεν πειράζει. μία κυρία για εξομολόγηση, η οποία μου εξομολογεί το ότι ήταν ζωτοχύρα και επειδή είχε χωρίσει πλέον, Είχε βρει κάποιον εκεί και αμάρτανα. Mm. Αλλά την έτρωγε εκεί συγκεντήσεξη και ερχόταν για εξομολόγηση. Mm. Μην το επαναλάβεις παιδί μου, πρόσεξε μην το επαναλάβεις, μην το επαναλάβεις, μην το επαναλάβεις. Mm. Μια μέρα έρχεται κλαίγοντας. Τα πουλι μου, μου λέει, μέσω της, λιγμού τη, προφήτη ε, Τι εννοείς. Να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Να κλαίει, να αναστενάζει, να χτυπιέται. Τα πουλι μου, προφήτη ήσουν. Μα τι συνέβη. Τι προφήτη, ξέρω εγώ τι μου λε. Μου λέει, ό,τι μου είπε, μου συνέβη. Εγώ πιστέψτε με, δεν είχα ιδέα ούτε τι τη είπα γιατί βλέπετε πολλέ φορέ το πνεύμα του Άγιο μα κάνει, κάνει εμά του πνευματικού να μιλάμε στην εξομολόγηση, αλλά μετά να μην έχουμε ιδέα τι είπαμε, τα ξεχνάμε. Δεν τι σου είπα δεν θυμάμαι, τι σου παρε. Μου είχε πει λέει, ακούστε, ακούστε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ακόμα μέχρι τώρα που σα το συζητώ δεν το θυμάμαι. Μου είχε πει ότι άμαξα να πέσω στην πορνεία θα με πιάσουν οι δικοί μου επαυτοφόρων. Λέω εγώ σου είπα τέτοια κουβέντα. Μου λέει ναι εσύ μου το Και τι συνέβαιε εμπάση περιπτώσει. Λέω αμαστό. Την επόμενη μέρα πήγα να πέσω μου λέει, στη πορνεία και μπήκε στο δωμάτιο ο πατέρας μου με τη μάνα μου. το <Τι> το πιστεύω ότι τη το διότι το βεβαιώνει η ίδια, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Πότε της στόπα και, τη και πώ της στόπα, δεν το θυμάμαι. Ποιος ομιλεί, αν μίλαγα εγώ δεν θα το θυμόμουν. Ποιος ομιλεί, αδελφοί μου, μίλησε το πνεύμα του Άγιον, που αμέσως είδατε εγνώριζε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Και την προειδοποιούσε και της λέει μην το κάνεις γιατί άμα το ξανακάνεις θα σε πιάσουν οι σου Την επόμενη μέρα αμέσως την πιάσαμε Αλλά αυτό είναι το συγκλονιστικότερο από όλα Για αυτός αυτό ανέφερε Καταλαβαίνετε Ποιος ομιλεί στην εξομολόγηση άμα εσύ πάρεις μόνος απόφαση τι ξέρεις να πάρεις απόφαση, Θεός είσαι εσύ μέχρι τώρα ξέρεις, ξέρεις αύριο τι θα σου συμβεί ξέρεις μετά αύριο αν θα ζήσεις ξέρεις τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσει στο σπίτι σου που θα πας τώρα δεν το ξέρει. το Πνεύμα το Άγιο ξέρει όμως και επειδή ξέρει γιατί ξέρει τα πάντα, είναι Θεός σε προειδοποιεί τράβα λοιπόν στον πνευματικό που φοράει το πετραχυλάκι του εκεί και πες του παπούλι, να κάνω αυτό, ή τι λες, τι γνώμη έχει το Πνεύμα του Άγιου για μια συμβουλή ο δρόμος λοιπόν που ακολουθεί αυτός που θέλει να πάρει μόνος του τις αποφάσεις είναι επικίνδυνος Δεν παίρνετε μόνοι σας αποφάσεις η κόλαση σε περιμένει ό,τι και να θέλει, ό,τι και να σου συμβεί Ρώτησε το πνεύμα του Άγιον πήγαινε στην εξομολόγηση πάτερ μου να το κάνω αυτό. Με πιέζουν, μου κάνουν το Α, μου κάνουν το Β. με θα έρθουν τα παιδιά από την Αθήνα. Θέλω να του φτιάξω κρέα. μες στη σαρακοστή. Τι να κάνω. Να φτιάξω κρέα. Θα σου πει το πνεύμα το Άγιο τι να κάνω. Άμα πας όμως μόνη σου και πει Α, βαριέσαι, α φτιάξω εγώ. Ανταφάσταμε όλους, να το βαρέσεις το κεφάλι σου σίγουρα. «Ον τρίτη κολιέ» Ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος άμα προσπαθείς μόνοι σου και μόνος σου να χαράξεις την πορεία σου χωρίς τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εκεί οπωσδήποτε θα το χάσεις το κεφάλι. του μακράν σε ποιήσε από οδού και αλότριων της δικαία γνώμης. Άμα λέει κάνεις το δικό σου, άμα κάνεις τα δικά σου τα θελήματα, άμα παίρνεις μόνο σου αποφάσεις, άμα παρακάμπτεις το Πνεύμα του Άγιον, άμα το παραμερίζεις, άμα το υποτιμάς να στον Παπά, γιατί ο παπά είναι καλύτερος από μένα Παναγάλωσε να ζητήσω από το Γέρο θα με καταλάβει εμένα ο Γέρος εγώ θέλω να πάω να βρω έναν Παπά νέο να καταλαβαίνει τα προβλήματα της Νεολαίας έτσι, λέτε. Έτσι, δεν λέτε. έτσι δεν λέτε Άρα λοιπόν θες ένα Παπά νέο για να σου δώσει για να σου δώσει όχι το Πνεύμα του Άγιον να σου δώσει τις νεανικές του αντιλήψεις έτσι δεν είναι γιατί αν θέλεις να πάρεις γνώμη Αγίου Πνεύματος είτε γέρος είναι είτε νέος είναι εσύ πας για το Πνεύμα του Άγιον δεν σε νοιάζει η ηλικία του αλλά όταν λες εγώ θέλω να νέο Παπά εκεί η στιγμή για το Πνεύμα του Άγιον; Παζιά για το νέο τον Παπά άκουσες τι είπε εδώ θα ξαναδιαβάσουμε, τι θέλει, τι κάνεις λέει με αυτό που απεφάσισες, να βαδίσεις μόνος σου, τι θα κάνεις να απομακρυνθείς, του μακράν σε ποιείσαι από οδού ευθείας, με αυτό που κάνεις λέει, όλο και θα απομακρύνεσαι από τον δρόμο του Θεού Όλο και θα απομακρύνεσαι, έχεις φύγει πλέον και πας πλέον Ντουγρού για την κόλαση. Δεν θες να έχει σύμβουλο το Πνεύμα του Άγιον, γιατί το Πνεύμα του Άγιον θα σε καθοδηγήσει προς τον Παράδεισο. Εκείνος θα σε οδηγήσει. Όταν λες εσύ όχι, δεν θέλω και θέλω να πάρω μόνος μου αποφάσεις, είναι αυτονόητο και λογικό ότι ό,τι απόφαση και να πάρεις σίγουρα αυτή η απόφαση θα σε οδηγήσει οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι στον Παράδεισο οπουδήποτε αλλού αλλά όχι στον παράδειγμα και θα σας πω και κάτι επάνω σε αυτό, προσέξτε βλέπετε εμείς εξομολογούμε, Έχω. εγώ είμαι εξομολόγος, πατέρα του εξομολόγος υπάρχουν τόσοι ιερείς εξομολόγοι και εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις δεν μπορώ να πω δηλαδή εγώ, α, εκείνο το πνευματικό παιδί μου που ήρθε, τι συμβουλή του έδωσα, α, αυτό, Αυτό ε, ήδη θα κάνω και για τον εαυτό μου. Βλέπετε η Εκκλησία μας, ο Κύριός μας, πόσο σοφά θα έχει ορίσει. Και εσύ ο παπάς, και εσύ ο δεσπότης, και εσύ ο πατριάρχης. Θα πας τον εξωμολόγο να γονατίσεις για να σε συγγουρέψω. Μα θα πει ο Παρτολομέος ο Πατριάρχης, μα ο Ξομολόγος μου, θεαί μου δεν είναι μορφωμένος σαν και εμένα, εγώ ξέρω τόσες γλώσσες, εγώ μιλάω, εγώ έχω τελειώσει ιδεολογίες, έχω τελειώσει νομικές, κάνω, φτιάνω κλπ. Ο Ξωμολόγος μου είναι αγράμματος, αγράμματος, να πας τον αγράμματο, να μάθεις. Να πας τον αγράμματος εκεί. Αυτό ο αγράμματος μιλάει πνεύμα εκεί πέρα για σένα, για σένα αυτό έχει πνεύμα Πήγαινε εκεί πέρα να πάρει συμβούλη. Και ο Παπαγιώργης θα πάει στον πνευματικό του να πάρει συμβουλή Και εγώ θα πάω στον δικό μου τον πνευματικό να πάρω τη συμβουλή Ενώ συμβουλεύει τόσο, σαν, εσείς οι περισσότεροι, πολλοί ξέρετε ότι είναι πνευματικό σας, το ξέρετε. Ενώ συμβουλεύει τόσο κόσμο. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον συμβουλεύσει. Πρέπει και αυτός να πάει σε άλλο πνευματικό, να καπεινωθεί, να γονατίσει όπως και εγώ, όπως και ο καθένας μας, πρέπει να έχουμε και εμείς το πνευματικό. Γιατί άμα πω εγώ, ξέρεις, α, εγώ τόσο εξομολογάω, δεν μπορώ να συμβουλέψω τώρα μια συμβουλή για τον εαυτό μου, τα κατά τα μου πράγματα. Τελειώνουμε αδερφοί μου και πιστεύω ότι είναι τόσο σοφά τα λόγια της Αγίας Γραφής που πλέον μας αφού να πούμε μόνο ένα πράγμα μην εγκαταλείπεστε μην φεύγετε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όσο είσαι υπό την σκέπη του Αγίου Πνεύματος δεν σε απειλεί τίποτα και όχι μόνο δεν σε απειλεί τίποτα η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική σου εάν όμως αποξενωθείς Εάν όμως αποξενωθούμε, εάν όμως θελήσουμε να κάνουμε τα θελήματά μας, να ξέρετε θα το χάσουμε, θα το χάσουμε τώρα. Και ξέρετε αυτό είναι και το μεγάλο όπλο του σατανά. Το μεγάλο όπλο του σατανά. Κάποτε, πρέπει να σε το πω αυτό, κάποτε, ο Μακαρίτης ο Κύριε εδώ, Θεός Χωρέντον, που μας έπιαξε και την αίθουσα, κάποτε εκεί που είμαστε στην κατασκηνώση. ξύπνησε τρομαγμένο. Σε θέλω. Τι συμβαίνει, μου λέει απόψε. Είδα ένα τρομακτικό όνειρο. Αυτό δεν πίστευε ποτέ σε όνειρο. Του λέει τι είδε, ήλα μου λέει ένα διάβολο. Να μου κουνάει το δάχτυλο λέει και να μου λέει, Θα σε κάνω να στέλνουμε Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά Σου. Του έδωσα βέβαια εγώ κάποια συμβολή σαν αυτά που ήξερα, από αυτά τα λίγα που ήξερα. Αλλά τι θέλω να πω. Σκοπός του σατανά αδελφοί μου είναι αυτό. Να μας κάνει να κάνουμε το θέλημά μας, να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εκεί ποντάρει ο Σου λέει άμα τον αποκόψω από το θέλημα του Θεού και τον κάνω να κάνει το δικό του θέλημα, είδατε μερικέ φορές λέμε Μα και αυτό του Θεού θέλημα είναι. Δεν βλέπεις, ε, κα... κάνω καμιά αμαρτία. Δεν είναι θέλημα Θεού. Τελείωσε. Το θέλημα του Θεού θα το ακούσει μέσα στην εξωμοδότηση. <σχυρ> Εκεί θα πάρει το θέλημα του Θεού. <σχυρ> Σκοπός του διαβόλου είναι να μα κάνει να κάνουμε το θέλημά μα, να μην υποταχτούμε ούτε σε πνευματικόν Θεό τον ίδιο και επομένω να τάσουμε τη δική μας. Τελειώσαμε.